Πήκαν στην πόλη οι οχτροί, τους νόμου λύσαν οι οχτροί και εμεί γελούσαμε με τα κουσκούς, τα μεσημέρια. Πήκαν στην πόλη οι οχτρή, στα σπίτια μπήκαν και φιλέψαμε η χωρίς μας Να είμαστε λοιπόν εδώ ένα ακόμα μεσημέρι παρασκευή και πια παρασκευή 28 Οκτωβρίου 2016, έτσι για να θυμόμαστε και να μην ξεχνάμε η επέτειο και δί οι πολεμικέ επέτι δεν νομίζω ότι έχουν τη διάσταση που όφιλα να έχουν και κυρίως να μας βάζουν στην διαλεκτική με το παρελθόν μας για να μπορούμε να έχουμε και τη διαλεκτική του μέλλοντος μας. Είμαστε εδώ και είναι ο Real στου 97,8% στην Αθήνα, στο 107,1% στη Θεσσαλονίκη, στο μικρόφωνο Λιάνα Κανέλη και στο τηλεφωνικό κέντρο Ιβάνα Ρεσβάνη υπομονετικά και σήμερα γιορτάρα μέρα. Στη μουσική επιμέλεια η αδερφούλα μου είναι τον ήχο κρατάει στα χέρια του ο Γιώργος Τζιβελεκίδη. Η εκπομπή για να ξεκαθαρίζουμε τους λογαριασμούς μας με την πραγματικότητα και για να μην ε, ξοδεύεστε ενδεχομένως μηνυματοφέροντε και μηνυματοφορούντε. Ε, είναι προμαγνητοφωνημένη. Το λέω γιατί έχω εμπειρία από άλλες και άλλε όπου μεγαλία φοβερά μεγαλεία, κατέρευσαν σαν τραπουλόχαρτα, όταν κάτι που παρουσιαζόταν παλιότερα, εκείνα τα χρόνια που η εθνική εμβέλεια δεν ήταν η εθνική εμβέλεια που περνούσε από το ε, Συμβούλιο της Επικρατεία με τις διαστάσεις που έχει πάρει σήμερα, ε, ε, αφορούσε στα κανάλια, ήταν τότε, εκείνη η εποχή, που ψαχνόντουσαν οι ανθρωποι και τεχνολογικά και πολλές φορές παρουσίαζαν σαν ζωντανό κάτι που δεν είναι ζωντανό. Μέχρι που μια μέρα ήθε ο μεγάλος, ο πανδαμάτωρ, όχι χρόνος, κόκος σκόνης. Αυτός που μπαίνει στο τέιπ, αυτό που λέμε στην ταινία. Και εκεί που ξαφνικά νομίζαν όλοι ότι είναι live, παρετέζα την κασέτα. Και μετά ερχόταν το μαύρο, άλλο μαύρο είναι αυτό... Οπότε δεν παίζει κανένας, είναι προτιμότερο να είναι απολύτως ειλικρινή. Το μόνο που θα ισχύσει στο ακέραιο για όποιον πάρει είναι όταν θα περάσουμε στις κληρώσεις μας. Αυτοί που θα α, α, τηλεφωνήσουν θα ε, δεσμευτούμε και δεσμευόμαστε ήδη και ότι θα πάρουν τα δώρα τους γιατί αφορά στους τρει, στους τέσσερι, στους πέντε πρώτους που θα τηλεφωνήσουν στο 211-2008-200 για όποιον πάντως θέλει. Ακόμα και σήμερα, εγώ θα τα πάρω, έστω και καθυστερημένα. Θα έχει νόημα να τα διαβάσω ακόμα και την ερχόμενη Παρασκευή και θέλει να στείλει μήνυμα. Το email έχει διεύθυνση studio papakirialfm.gr και το SMS, το θεωρώ ως ένα παθμό περιττώ, είναι real και νόω το μήνυμά σας στο 19650. Είναι λοιπόν η μέρα του μεγαλού όχι. Φάγαμε πάρα πολλά χρόνια από το 40 μέχρι σήμερα για να συζητάμε το 2016 και μάλιστα σε εκφασισμένο περιβάλλον... σε εκφασισμένο περιβάλλον κυριολεκτό, σε ποιον ανήκει το ναι και σε ποιον ανήκει το όχι... και κυρίως σε ποιον ανήκει το όχι. Δεν μπορώ να αποφύγω τον πυρασμό... δεν σημαίνει ότι δεν θα ασχοληθώ σήμερα με τις τηλεοπτικές άδειες... αλλά δεν μπορώ και να μην επιμείνω ότι το όχι το είπε ο ελληνικό λόγος... και το απέδειξε. Ήτανε το πιο εκβιασμένο όχι που εξτόμησε ηγεσία, φιλοναζιστική, η οποία την τελευταία στιγμή την έστριψε προς την αγγλική πλευρά που ήταν το καθεστώς της δικτατορίας Ιωάννου μεταξά. Και επειδή με τα ποσοστά σα αρέσει και μασαρέσει αρέσει κατά καιρούς πολύ να παίζουμε δεν ήταν κανένας λοπρόβλητος ηγέτης. Και δεν μπορεί να χαρακτηρίσει κανένας δημοκρατικό το καθεστώ μεταξά. Δεν μπορεί να το πλύνεις ένα όχι που επέβαλε ο ελληνικός λαός και όχι ο ίδιος και που πήγε ξυπόλυτος, κυριολεκτικά, ξυπόλυτος να πολεμήσει τα γκάθια Και κατάφερε να βγει ζωντανός ο λαός, θρυνώντας άπειρου, νεκρούς Για τα δεδομένα αυτής της μικρής χώρας Είμαστε στο 2016 και τώρα εμεί θα πούμε το πολύ μεγάλο ναι, Το πολύ μεγάλο ναι. Έχει μια διαφορά αυτό το ναι, δεν θα πούμε όχι, θα πούμε ναι Και είναι ένα πολύ μεγάλο ναι, αριστερό ναι Πρώτο-δεύτερη φορά αριστερών ναι, στον Αμερικάνικο παράγοντα. Στου φωνιάδε των λαών Αμερικάνου, εμεί λέμε ναι με πρωτοσέλιδο χτε-προχτέ στην αυγή τον Ομπάμα και τον Ομπάμα να γίνονται οι εκλογέ, να ξέρει πια ότι δεν θα είναι πρόεδρο. Τυπικά θα είναι πρόεδρο μέχρι τις 20 Ιανουαρίου κατά το Αμερικάνικο Σύνταγμα, όχι κατά το Ελληνικό που περνάει κάθε τη και μία από το Συμβούλιο τη Επικρατεία. Έρχεται στην Αθήνα στη καρδιά του Νοέμβρη. Δύο μέρε πριν από του εορτασμού του Πολυτεχνείου. Μεγαλύτερο νέα από αυτό δεν υπάρχει. Και λέω δεν υπάρχει μεγαλύτερο νέα από αυτό, μεγαλύτερη επίκυψη, δεν θα χρησιμοποιήσω άλλη λέξη. Μεγαλύτερη πολιτική και ουσιαστική επίκυψη από αυτήν δεν υπάρχει, αν ανοίξει κάποιο την αυγή τη Πέμπτη και δει ότι η επίσκεψη Ομπάμα στην Αθήνα είναι αυτή που καταρρύπτει τα περί της κυβέρνηση. Δηλαδή, έχουμε μία κυβέρνηση η οποία. Έχει πει ο κόσμος στην Ελλάδα ψηφίζοντας όχι στο δημοψήφισμα, το έχει κάνει ναι. Έχει πει δεν θα κόψω τον έμφυα, τον κόβει και πάλι το τρώμε στη μάπα. Δεν θα κόψω συντάξει, κοπήκανε. Έρχεται ο κατρούγκαλος και στέλνει επιστολές την ώρα που κόβει τον άμπακο και λέει προσέξτε αυτά είναι αυξήσεις, θα έρθουν αυξήσει, έρχονται. Δηλαδή η αναξιοπιστία μια κυβέρνηση. Δεν κρίνεται από το τι κάνει το λαό της. Δεν κρίνεται από το τι σκέφτεται το λαό της. Δεν κρίνεται καν από το τι ψηφίζει ο λαός της. Η κυβέρνηση κρίνεται πάρα πολύ απλά από το πόσοι ξένοι δέχονται να τη δουνε και εκεί δει να την επισκεφτούν. Το φανταζόσασταν ότι μια ολόκληρη χώρα και μια ολόκληρη κυβέρνηση θα κρέμεται από τα φουστάνια της Μισελ. Τα όχι και τα ναι είναι μείγμα Θανατηφόρο Είναι επιλογές Οπότε πάμε Ανάμεσα στους active member Τη χαρούλα και το σαβόπουλο Να τα πλησιάσουμε Και ω όχι και ω ναι Μέρα που είναι σήμερα Πριν αρχίσουν και σηκώνονται κόκαλα από κάτω Και μας βουριούνται στο κεφάλι Και ξαπλώσουμε τα ανάσκελα Χωρίς το έχουμε πάρει μυρδία Αν σε πειλάτε, διέρι με απόψε ντροπή. Και ψηλαφίζει το πρόσωπο, η βουβαμάρα. Αν η με το μυαλό σου έχει κοπεί, κι άκουσε, το κάνες, γαργάρα. Αν γονατίζει το αύριο το βάρος, κι στιγμή δε σηκώνεις, Σαν άφημα. αν σαν στέκες, σε φάρος, είσαι σημάδι, μόνο για τα βλάσιμα. Σαν το όχι. Ένα ναι, γίνεται όχι σε μια στιγμή. Ένα φτάνο γίνεται ξάφουνο φεύγουν σαν το ηλεκτρικό. Σόδια ό,τι τις γραμές τι γραμμέ ξεχυλίζει, ζουν και σε επίσημε φάσει. Στάσει μυστήρια και παρελάσει. Και επιστρέφοντα η πίνουνε πι στον ελληνικό κόσμο. Ψυχολογούνται. Φίλοι, παίρνει που τώρα δεν ηλικιώμαστε. Όμω κρυφαπονούμε και Ότι δεν γέρασε. μα μα ξεπέρασε. Να είμαστε λοιπόν εδώ 28 Οκτωβρίου. 2016. Περιμένω να σα πω τη γνώμη μου, θα την πω. Την είπα και στα νέα σε μια συνέντευξη πριν από πολλέ πολλές μέρες α, ότι το θέμα των αδειών είναι άσχετο με το περιεχόμενο. Δηλαδή ο οποίος πιστεύει ότι θα διευκολύνει α, την α, άνοδο του περιεχομένου σε επίπεδο ποιότητα, αυτό είναι άσχετο με τι άδειε. Εντελώ άσχετο. Αφορά την πολιτική, αφορά την κουλτούρα, αφορά την παιδεία, αφορά μια σειρά από πράγματα. Δεν, δε, δε, δε, δε, δεν αξίζει τον κόπο να σταθεί εκεί. Τώρα, μέρα που είναι σήμερα, το τι ακούγεται αυτές τις μέρες, τι αισμός σχολείων από κάτω. Ειλικρινά σας το λέω, νομίζετε ότι έχει ξεκινήσει η μάχη της Πίνδου και την έχουμε κερδίσει. Έχουμε ξαναπάρει την κοριτσά ε, και την πήραμε μέσω του ραδιοτηλεοπτικού συμβουλίου και κάτι ρόζι σημειωμάτων στη ζούγκλα και διαφόρων άλλων εκβιασμών. Δηλαδή έχει χαθεί όχι απλό το μέτρο... Θα τολμήσω ένα σχόλιο και επιτρέψτε μου να σας παρακαλέσω να το πάρετε της μετρητής. Με τέτοιο περίγυρο, με ένα κυπριακό καρισμένο με μέτωπα ανοιχτά, με τάγμα γερμανικό να πηγαίνει στη Λιθουανία. Πράγματα για τα οποία δεν θα σας μιλήσει κανένας. Με 320 εκατομμυριάκια να αγοράζει το τμήμα του πολλούμενου αδμίε... Ε, μία Κινέζικη εταιρεία, όχι η Κόσκο, μία άλλη, δεν έχει καμία σημασία. Με την ε, Ράκα, τη Μοσούλη, ε, τη Συρία, την περιοχή, την ΑΟΣ, τη Ζάχαρη να λείπει στην Αίγυπτο, την πτώση και την κουβέντα καθεστώτον, μήπως πρέπει να ξαναπεράσουμε σε στρατιωτικές μορφές για να περισσοθούν οι καταστάσεις και να υπογραφούν οι συμφωνίες για την ΑΟΣ. Δηλαδή, μέσα σε ένα περιβάλλον φλεγόμενο, μια Πίθα αρκεί ένα, ένα τρίψιμο ενός μετάλλου τυχαίου σε μια κολώνα να βάλει φόκο στον κόσμο ολόκληρο. Εμείς καθόμαστε και ασχολούμαστε μόνο, μόνο με το ποιος έχασε και ποιος κέρδισε στις άδειες. Αν μια κυβέρνηση πέσει για τις άδειες στις τηλεοπτικές και δεν έχει πέσει για τις συντάξει, για τη φτώχεια, για τα μνημόνια. Θυμίζω τα μνημόνια όλα συνταγματικά έτσι για να μην κορδευόμαστε μεταξύ μα. Ε, δηλαδή είναι σαν να βορνάς το οποίο είναι τρύπιο Και ξαφνικά κάποιος σου, σου ομιλεί περί παρθενικού ημένους Γιατί περί αυτού, πρόκειται, περί αυτού πρόκειται Και επειδή δεν πρόκειται να υπάρξει κανάλι που θα λέγεται πα -πα -πα -πα -πα -πα -πα -πα", Και επειδή χιλιάδες εκατομμύρια ε, συνέλληνες που λένε και κάποιοι Πατριώτες που λένε κάποιοι άλλοι ε, Πέρασαν τις νύχτες τους ε, Γράφοντα σχόλια στο διαδίκτυο ω ειδικοί περί του συντάγματο, περί των αδειών, περί των συχνοτήτων και εγώ δεν ξέρω τι, ε, δεν είμαστε σοβαροί και δεν είμαστε σοβαροί ω λαό. Δεν είμαστε σε θέση εμεί να πούμε τα όχι μας. Από εκεί ύστερα, το τι θα κάνει κάθε κυβέρνηση καθίσταται παντοειδώς αδιάφορο. Α σα πω λοιπόν, μέρα που είναι, σε διασκευή και απόδοση του Burger Project, ενό εξαιρετικού συγκροτήματο στα βουνά τη Κοριτσά για να δείτε ότι ορισμένα πράγματα αντέχουν και στο επίπεδο της τέχνης. λοιπόν πίσω εδώ είναι ο Λεφέμ, η να Κανέλη στο μικρόφωνο και είναι 28 Οκτωβρίου του 2016. Σας έχω μία ε, έκπληξη στη σημερινή κλήρωση, την πρώτη και σας έχω μία έκπληξη για την οποία θα σας πω ότι έχω εκπλαγεί και έχω ντραπεί πρώτη εγώ. Συνηθίζω να διαβάζω πολύ, όπως και πολλοί άλλου κόσμο που ξέρω δεν είμαι εξαίρεσης. Με την ευχαίρεια που έχει και το διαδίκτυο. Κατά καιρού διαβάζουμε και πράγματα που δεν τα ξέρουμε, που τα ψάχνουμε. Αμφιβόλου η μία εγκυρότητο, μικρή σημασία έχει. Πάντως είμαστε σε θέση να έχουμε, θέλω να πω, πρόσβαση σε πληροφορίε, δραπεδάκι μου, ξεχασμένε, αυτέ οι οποίε ανάγονται στην εποχή που δεν υπήρχε το διαδίκτυο και άρα ένα τμήμα από αυτέ είναι περασμένο. Μια ματιά στα φασιστοειδή που έρπουν στο διαδίκτυο και νομίζω ότι μπορεί να σα πείσει πώ μπορεί να γράφεται η ιστορία. Θυμάστε σε τούτη εδώ την εκπομπή επίσης να σας λέω πριν από κάποιο καιρό την ε, απέχθειά μου για την αποκατάσταση της Βασίλισσας Όλγα ως αγάλματος στη Θεσσαλονίκη εξόδης Σαββίδη. Όχι γιατί είναι ο Σαββίδης, ούτε για την η Όλγα. Είναι γιατί είναι ο 21ος αιώνα, Είναι γιατί με το πολιτιακό έχουμε τελειώσει σε αυτή τη χώρα. Είναι για μια σειρά από λόγου που δεν έχουμε λόγο... Ε, Εμεί σήμερα να αναρωτιόμαστε για την αποκατάσταση ενό θεσμού και μάλιστα που ανάγεται σε μία εκατονταετία πίσω, και αυτό να είναι όλο το κομμάτι τη ελληνορωσική φιλία. Τρελαίνομε δηλαδή, να πρέπει να περάσει από στέματα. Είναι σαν να κάνει και μία απόπειρα να σβήσεις μία ολόκληρη ιστορία. Σήμερα λοιπόν σα έχω 8 διπλές προσκλήσει για το σινεμά Αλκιονίδα για την Όλγα. Όποιο μου έχει ακούσει, φαντάζεται ότι α, κάτι περί την Όλγα αυτού του είδου θα είναι. Oh. Πρόκειται για μία ξαιρετική βραζιλιάνικη ταινία για την Όλγα Μπενάριο Πρέστες. Μία γυναίκα και μία φυσιογνωμία που θα έπρεπε να είναι ηρωίδα ε, για πάρα πολλές γυναίκες στον κόσμο ε, και μάλιστα αν τη βάλει κάποιος στην εποχή της έτσι όπως μπαίνει και με την ταινία ε, νομίζω ότι θα, έπρεπε να, να θεωρείται ε, πρωτοποριακή φυσιογνωμία η γυναικεία σε όλους, τους τομείς, σε όλους τους τομείς από τους συστηματικούς μέχρι την ε, ε, διαδικασία να αποκτήσει παιδί εκτός γάμου και μία σειρά από άλλα τέτοια πράγματα που στις μέρες μας θεωρούνται εξυγχρονισμοί πολιτικαλοκορεκτισμοί και διάφορες άλλες μπουρδες λοιπόν πάμε στην ουσία του πράγματος η ταινία για να αρχίσω από την ταινία αυτή καθαυτή το τέσσερα εμφανίστηκε Σάρωσε βραβέα σε, ούτε ξέρω σε πόσους διαγωνισμούς. Παίχθηκε στην Ευρώπη πρώτα. Ε, παίχθηκε βεβαίως και στην ε, Βραζιλία. Αλλά στην Αμερική, πού να βρει αίθουσα. Σιγά μην έβρεσε και αίθουσα στην Αμερική. Παίχθηκε σε έθουσες λεσχών και πανεπιστημίων. Και εκεί όπου παίχθηκε πήρε βραβεία. Είναι λοιπόν μια ταινία που αφορά τη ζωή μιας ευρεοπούλας, γερμανίδας, που εγγράφεται στο κομμουνιστικό Κόμμα σε ηλικία 15 ετών. Όλα αυτά πριν το 30. πριν το 1930, όταν το φίδι, το κολοβό, το ναζιστικό έβγαινε σιγά σιγά και τσουτσούρευε από το φίδι, μέχρι να φτάσει να μπουκάρει το 1940 και στο δικό μας α, τόπο. Αυτή η γυναίκα, έχει μία δραστηριότητα και μία ζωή που μπορεί ε, ε, να σας που πέθανε. Πού θα πέθανε, σε ναζιστικό στρατόπεδο, ποιο την παρέδωσε, ή βραζιλιάνοι φασίστες. Φασίστες οι οποίοι ξεκίνησαν συνεργαζόμενοι με κάθε τι δημοκρατικό μέσα στη Βραζιλία. Τι δουλειά έχει μια Γερμανίδα στη Βραζιλία. Της ανατίθεται να προστατέψει το Γενικό Γραμματέα του κομμουνιστικού Κόμματος του Λουής Πρέστες της Βραζιλίας ο οποίος ζει εξόριστος στην παρανομία και θέλει να γυρίσει πίσω γιατί υπάρχουν οι προϋποθέσεις για ε, αντίσταση για επανάσταση στο καθεστώς Βάργας μάλιστα και της ανατίθεται η δουλειά να τον φυλάει για να μπορέσουν να πάνε εκεί, είναι και εξαιρετική η ταινία, τα κουστούμια τη, η εποχή, τα κτίρια, η αισθητική. Ειλικρινά σα το λέω, θα ενθουσιαστείτε. Τη ανατίθεται λοιπόν αυτό ο ρόλο και τι πρέπει να κάνουν. Πρέπει να παίξουν ένα πλούσιο ζευγάρι αστών, το οποίο πηγαίνει από χώρα σε χώρα, διασχίζοντα τη ναζιστική ε, Ευρώπη, για να μπορέσουν να φτάσουν μέχρι τη Βραζιλία. Και μετά έρχεται ο Έρωτα. Ο Έρωτα έρχεται και χτυπάει ένα κοριτσόπουλο, το οποίο ήδη έχει εκπαιδευτεί για να αντισταθεί στον επερχόμενο ναζισμό, η οποία έχει παντρευτεί και έχει χωρίσει Γερμανό, τον οποίον όμως έχει πιάσει το καθεστώς της Βαϊμάρης, ενώ η δημοκρατία της Βαϊμάρης, και τον έχει κυνηγήσει ως κομμουνιστή και πηγαίνει με ένοπλο απόσπασμα η ίδια και τον απελευθερώνει από τα νύχια του δικαστηρίου. Ε, δεν θέλω να σας πω άλλα, γιατί άμα σας πω και άλλα, στο τέλος τέλος δεν θα πάτε να δείτε την ταινία. Η ταινία χρειάστηκε πολύ μεγάλος κόπο να φτάσει μέχρι εδώ. Πέρασαν από το 5 ε, πρακτικά μέχρι το 16, 11 χρόνια. Είναι προνόμιό μας να μπορούμε και να την παρουσιάσουμε την ταινία και να πάτε να τη δείτε. Παίζετε στο στούντιο και παίζετε στην Αλκιονίδα. Μακάρι να διευρυνόταν και να παζόταν και αλαχού. Μέρες που είναι, ειλικρινά σα το λέω, θα χορτάσετε αυτό που λείπει. Κουράγιο. Κουράγιο. Και δεν θα είστε γυμνοί. Θα δείτε πόσο έρωτας γίνεται ιδεολογία και η ιδεολογία γίνεται έρωτας στο ίδιο πρόσωπο χωρίς το ένα να προδώσει το άλλο ούτε κατελάχιστον. Να Μια στιγμή μόνο θα σας πω. Ο μεγάλος γενικός δραματέας πρέπει να τις κάνει δώρο. Το αισθάνεται σαν ανάγκη. Το δώρο που της κάνει είναι ικανό να σας κάνει να δακρύσετε στην ταινία, δεν θα σας πω περισσότερα. Οι πρώτοι λοιπόν 8 που θα τηλεφωνήσουν στο 2.11.200, 8.200, θα πάρουν διπλές προσκλήσει. Αρχίζουν οι προβολές από σήμερα. Να σας αφήσω για να τηλεφωνήσετε με τους Σαλταδόρους, έναν όνιμο αδέσποτο τραγούδι από το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο θεολογής της Κατσαρός το πρωτογράφησε 78 στροφές. Την πατρότητα διεκδικεί ο Γενίτσαρη που το διασκευάζει το 70 με τίτλο Σαλταδόρο. Εδώ θα τα ακούσετε στην έξοχη διασκευή της Θέσκιας Παναγιώτου Θα παίζει και θα τραγουδά το μουσικό συγκρότημα Καφέ Αμάν Κρατήστε το μέρες που είναι Δεν τη φοβούμε τη στενή το ξύλο την κουβούρα Κοίνη που φοβήθηκα είναι η κομμαντατούρα Όταν περνούν οι Γερμανοί περνούν όλο πόζα Πηδάω στο αυτοκίνητο και τους τα κλεύω όλα Θα σαλτάρω, θα σαλτάρω Και έτσι θα ξανά ρεφάρω. Τι φοβάμαι τη στενή, το ξύλο, τη γουμπούρα βρε που φοβήθηκα, είναι η κουμανταδούρα Όταν παίρνουν οι Γερμανοί, παίρνάνε μόλο πόζα βρε Πηδάω στ' αυτοκίνητο και τους τα κλέβω όλα Μα εμείς δεν του ακούμε βρε Μη σαν τη σαλτάρουμε μέχρι να σκοτωθούμε Θα σαλτάρω, θα σαλτάρω βρε Τη ρε τερβά θα τους πάρω Ε αλλά να ακούς αυτό και άλλα να ακούς όταν κάνει Ρεσάλτο, η Νέα Δημοκρατία, το Ποτάμι, οι, ξέρω εγώ οι Έλληνες, ανεξάρτητοι, οι υποδουλωμένοι οι άλλοι, για να πάρουμε την εξουσία μετά από τις τηλεοπτικές άδειες στο ύψομα της Πανεπιστημίου. Γιατί εκεί είναι το Σύμβουλιο της Επικρατείας. Λοιπόν, Εμπατήριο Γελεϊλασίες γράφτηκε το 1989. Η στίχη... Είναι του Μπέρτολμπρεχτ και του Δυσελίτη σε απόδοση. Η εκείνη του Μάνου Χατζηδάκη. Στο τραγούδι θα ακούσουμε το Μανό Λιδάκι και τον Αλκίνο Ιωαννίδη. Γιατί τα παλικάρια μα και οι κόρε μα, γιατί πια δεν γνωρίζουν αίμα και δάκρυα τι θα πει, γιατί το μόνο αίμα να είναι από τα σφαχτάρια, γιατί τα μόνα δάκρυα που λάπουν το πρωί, να είναι η βροχή που ανθίζει την ελιά πάνω στη γη Μορμή. Ο Βασιλιά καινούριε χώρε θα κατακτήσει. Και τη Ελλάδα των Φτωχών και αυτή θα τη ζητήσει. Του κόσμου του Βασίλειο, λαμπρά για να στηθεί, πρέπει το φτωχοκάλυβο να ξεθεμελιωθεί. Πιανού το φτωχοκάλυβο. Α, δεν είναι ανάγκη να γίνει πάντα πόλεμο. Υπάρχει ένα άλλο πόλεμο. Μπορεί να το ξεθεμελιώσει. Εγώ διάφερα προχθέ έναν ο οποίο είπε: Θα τον κρεμίσει το σπίτι, Μάρτιο να το πάρουν γιατί χρωστά. Θα το πάρουν οι τράπεζε. Θυμάστε τι λεγόταν πολλά χρόνια για το ποιο θα έπαιρνε τα σπίτια. Για κοιταχτείτε γύρω σας ε, Περισκοπικά Να δείτε τι κάναμε Διότι ό,τι και να πεις αυτή τη στιγμή για την κυβέρνηση Μούγκα στη στρούγκα Θα σου πει δεν πάει ούτε χρόνος χρόνο είναι ίσα ίσα Που με ξαναψηφίσατε Και με ψηφίσατε μετά το μεγάλο ψέμα Μετά το μεγάλο όχι που έγινε Μεγάλο ναι Και δεν να είδωσε αυτή Κυριολεκτικά Οπότε ας πάμε να ακούσουμε Καλύτερα Μπρέχτ και Χατζηδάκη γιατί μετά έρχεται και διεφημιστικό διάλειμμα Γιατί τα παλικάρια μας κι η μας, γιατί Ποια γνωρίζουν αίμα και δάκρια τι θα πει Γιατί το μόνο αίμα να είναι από τα σφαχτάρια Γιατί τα μόνα που λάμουν το πρωί Να είναι η βραχή που αντίζει την αιλιά παντοσυγή Ο να κατακτήσει Γιατί η θέλαδα των φτωχών Ζητήσει, του κόσμου το βασίλειο, μπρά, για να στηθεί. Πρέπει το, φωχάλι, το να Γιατί τα παλικάρια μα κι για μα γνωρίζουν και δάκρυα τι θα πει, Γιατί το μόνο να ναι από τα Γιατί τα μοναδάκρυα το πρωί. Να είναι λίβρο, χιουαντίζει την ελιά πανωσική. Ο βασιλιάς καινούργιες χώρες να κατακτήσει για την πελάδα το φτωχό κι αυτή θα την ζητήσει Του κόσμου το βασίλειο να πρέπει να στιγμί Πρέπει το φτωχό κάρυμο να ξεπερνιωθεί Κλέψανε λένε, όλοι μα κλέψανε, κλέψαν κι αυτή Να είμαστε λοιπόν εδώ για μία ακόμα φορά το λέω κάθε φορά το μία ακόμα φορά μετά από τα διαλύματα, μετά από τα διαφημιστικά, μετά από τις σκληρώσεις. Και είμαστε 28 Οκτωβρίου και έχουμε 2016 και άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Το εννοώ το άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Αν καθίσετε και πιάσετε κουβέντα με τους διπλανούς σας, θα είναι τύπο Άδωνης, τύπο Μητσοτάκης, τύ... του Απάτης ο Παπάς αν έκανε δηλώσει ο Φλαμπουράρης, αν κάποιον ο Πολάκης, μετά θα σου λέει «Α, διάβασα κάτι, ένα ωραίο τέξτε εκεί και...» Στην πραγματικότητα, την ίδια ώρα που μιλάμε, λαμβάνονται επικίνδυνες στρατιωτικές αποφάσεις, αρχίζουν μεγάλα συμφέροντα εκδοτικά εκτός χώρας, από αυτά που έχουν, αυτό που λέμε, διεθνή εμβέλεια, να αναφέρονται Κυριολεκτικά ελαφριά με το, με το χέρι στην καρδιά σας το λέω, το ελαφριά με μια αλαφρότητα πρωτοφανή να μιλάνε για το ενδεχόμενο έναρξη Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου. Και το παράξενο, ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος δεν είναι απομακρυσμένο φαινόμενο. Αν καθίστε και σκεφτείτε, κάποιοι από μας ουρλάζαμε πριν από μερικά χρόνια για παράδειγμα, ότι πολλά θα πεχτούν στο Βορρά, δηλαδή... Αυτό που λέμε Βόρειο Πόλο Στην Αρκτική Αλλά τόσα στην Ανταρκτική Αλλά πολύ περισσότερα στην Αρκτική Με τεράστιο πλούτο Με συγκρουόμενα συμφέροντα Δύση και Ανατολή λέγεμε Ρωσία Και πάει λέγοντας. Δεν πάνε πάρα πολλά χρόνια Που που καταστάθηκαν οι Ναζί Στις Βαλτικές χώρες Και αυτό θεωρήθηκε δημοκρατική πρόοδος Σε μία από τις από τα πανοσικόματα Αγάλματος τον Ναζί είχε παρευρεθεί και Έλληνας πρόεδρος δημοκρατία. Ε, γιατί όλα αυτά είναι νατοικές πρωτοβουλίες. Και ξαφνικά την ώρα που εμείς α, αναρωτιόμαστε... Θα μείνει Μενεγάκη στον Α ή δεν θα μείνει Μενεγάκη στον Α. Θα παίζει το πρωί ο Βερίκυος, ή δεν θα παίζει το πρωί ο Βερίκυος. Και τι θα κάνει ο Παπαχελάς στο Σκάι... Θα βγει απέναντί του κάποιο θεριό να τον αντιμετωπίσει. Αυτές ήταν οι συζητήσεις στην Ελλάδα. Σοβαρά μιλάω. Μιλάω το σοβαρά. Την ώρα που συζητιόντουσαν αυτά, ακούστε τι αποφασίστηκε. Η Υπουργή Άμυνας του ΝΑΤΟ, την ώρα που συνεδρίαζε το Συμβούλιο της Επικρατείας εδώ, παίρνονταν, ε, παίρνονταν οι πολύ μεγάλες αποφάσεις για την τύχη των λαών, μελών του ΝΑΤΟ και ολόκληρου του κόσμου σε άλλη συνεδρίαση για την οποία σιγά μην ακούσατε μισή κουβέντα. Εδώ αυτό το πράγμα σκέπασε ως γιγάντια πίτσα. Τα πάντα, το λέω το πίτσα, ξέρετε, όπως είναι, έρχεται μία πίτσα και τα σκεπάζει όλα. Και το λέω αυτό γιατί ουδής ασχολήθηκε και με το σεισμό στην Ιταλία. Ταρακουνήθηκε. Όλοι αυτοί οι κλαψιάριδες, όλοι αυτοί οι πολιτικοί αναλυτέ που μιλάγανε για τη διπλωματία των σεισμών στην Τουρκία, τότε που γίνανε οι πολύ μεγάλοι σεισμοί στην Τουρκία, για τη διπλωματία του Μπακλαβά, έχουμε κάνει εθνικά ζητήματα για τον Μπακλαβά. Λοιπόν, αποφασίστηκε ότι θα αναπτυχθούν στρατιωτικές δυνάμει του ΝΑΤΟ στη Λετωνία, τη Λιθουανία, την Εστονία, την Πολωνία, τη Ρουμανία και ναυτικέ δυνάμει στη Μαύρη Θάλασσα. Την ίδια στιγμή. Έχουμε τρομακτικές αντιθέσεις στο εσωτερικό του ΝΑΤΟ, της λυκοσυμμαχίας δηλαδή, μέχρι τη βάση του Ιντσιρλίκ στην Τουρκία. Και εσείς μου λέτε ότι θα εδώ να μιλάει για ντεκορασιόν και χρέη και διάφορα άλλα, να θα πάει και καμία επίσκεψη στην Ακρόπολη, ο Ομπάμα με τη Μισελ. 15 Νοεμβρίου. Την ίδια ώρα που το Κυπριακό, σε ζητήματα εδαφικά και εγγυήσεων, πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο, σε κάθε συνάντηση ε, και του ε, Τούρκου εκπροσώπου, του Ακιντζή. <coughs> <coughs> Συγχωρίστε με το Βήχα, αλλά νομίζω ότι σε λίγο θα μας κοπεί ο Βήχας μία και καλή. Δεν μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε τι να πει παραδοσιακές ευρωπαϊκές δυνάμεις και στη μέση να υπάρχει. Το Ισραήλ με τα δικά του συμφέροντα, η Ρωσία με τα δικά της συμφέροντα, η Κίνα με τα δικά της συμφέροντα. Να κάθεσαι λοιπόν ανάμεσα σε αλατοπίπερο περί της τηλεοπτικές άδειες και να βλέπεις κάπου, μπορεί να το πήρε το μάτι τις τελευταίες μέρες, το καινούργιο διηπυρωτικό πυρηνικό πύραυλο της Ρωσίας... Ο οποίο από κάπου στη Ρωσία, η οποία δεν είναι σοβιετική, μην τρελαθούμε δηλαδή, εκτό και αν κάποιο έχει το βορείδι στο κεφάλι του τον άδονη και πιστεύει ότι η Ελλάδα πέρασε από σοβιετικό καθεστώ και βρίσκεται σε σοβιετικό καθεστώ, ε, μπορεί να φύγει και να πλήξει το Λονδίνο, το Παρίσι και την Νέα Υόρκη. Για τέτοια πράγματα μιλάμε. Σε μια Ελλάδα όπου οι φωτογράφοι, οι αεραστέχνε φωτογράφοι, αυτοί που κουραστήκαν να μετράνε μεγαπίξελ στα κινητά του ονειρεύονται να αποκτήσουν ένα ντρόουν, δηλαδή μία μικρή φωτογραφική υπτάμενη μηχανή, κάτι σαν τον παλιό αερομοντελισμό, τον οποίο να εξαπολύουν στα μπαλκόνια και στι ταράτσε των διπλανών του. Ενδεχομένω τραβώντα live όλε εκείνε τι σκηνέ που θα του επιτρέπει να τι σηκώνουν στο YouTube, να μην φταίνε αυτοί, να μην μπορεί κάποιο να του βρει και ταυτόχρονα να κάνουν έναν εκβιασμό να βγάζουν και το κατητή τους, Γιατί εκεί θα καταλήξουν τον drone. Να με θυμηθείτε, εκεί θα καταλήξουν τον drone. Ξεκίνησαν από το να σηκώνονται ω predators, δηλαδή ω μη επανδρομένα σκάφη και να σκοτώνουν κόσμο, αλλά στην οικιακή του χρήση θα πάρουν αυτή τη μορφή αργά ή γρήγορα. Οι οξύνσει λοιπόν των ε, ενδομπεριαλιστικών ε, ε, δυνάμεων Μην αναρωτιέστε γιατί χρησιμοποιεί κάποιους αυτούς τους όρους Αυτοί είναι οι όροι Το Imperium δεν είναι ένας όρος που εφευρίσκεται έτσι Έχει τρισλιάδες χρόνια ιστορία που λέει ο λόγος Δηλαδή από τότε που υπάρχει η αντίληψη Της αυτοκρατορικής επέκτασης συμφερόντων προς αποκτήσης γης. Λοιπόν, οι υπεριαλιστικέ αυτές ε, εσωτερικές αντιδράσεις, ανταγωνισμοί και σφαξίματα μία ζωή από τότε που υπάρχουν θύματα έχουν μόνο τον λαό τον κάθε λαό της κάθε χώρας από τη Λιθουανία ως την Ελλάδα και από την Κύπρο μέχρι τους λαούς που πιστεύουν ότι μπορεί να υπάρξει δίκαιη και βιώσιμη λύση που δεν την επέβαλαν η λαοί αλλά την επέβαλαν οι μεγάλοι σχηματισμοί κάνε κουράγιο η Ελλάδα μου λοιπόν η στίχη είναι του μήμη Τραϊφόρου η μουσική του Μιχάλη Σουγιούλ και μην ξεχνάτε εδώ θα το ακούσετε με τη γλυκαιρία ποιος το περίμενε στα αλήθεια να βγουν ψευτιές και παραμύθια και να ξεχάσουν τώρα πια τα λόγια εκείνα τους που μας τα λέγαν κάθε βράδυ απ' τα Λονδίνα τους Ποιος το περίμενε στα αλήθεια να βγουν ψευτιές και παραμύθια Και να ξεχάσουν τώρα πια τα λόγια εκείνα τους Που μας τα λέγαν κάθε βράδυ απ' τα Λονδίνα τους Μα δεν πειράζει, δεν πειράζει Δεν θα το βάλουμε μαράζει Και δεν θα κλάψουμε που όλοι μας ξεχάσατε Γιατί δεν είναι πρώτη φορά που μας τις χάσατε και στη λιγιά σα μια οκαδούλα εμεί θα πιούμε. Και στη μικρή την ελαδούλα μα θα πούμε. Κάνε χουράγιο, Ελλάδα μου. Πόσο μπορεί να Και στα παλιά, παππούτσια σου γράψω σαν λέει η εχθρή σου. Κι αν μας τις χάσανε με παπαισιά η συμμαχή στη μοιρασιά Κάνε κουράγιο Ελλάδα μου να μην μας αρρωστήσεις γιατί το θέλει ο Θεός να ζήσεις και θα ζήσεις. Σε κάθε χιόνιζεμένη ράχη Σαν πολεμούσαμε μονάχοι Όλοι οι λαγούς με πετραχύλια μας ατάζατε Και με στα μάτια με λατρεία μας κοιτάζατε Μα ξεχαστήκαν όλα εκείνα Η πίνδος και η τρεπεσίνα Ίσως μια μέρα μας που τόσο αίμα Μα καθίσουν στο σκαμνί γιατί νικήσαν. Μα φυσικό θα μα φανεί και αυτό ακόμα. Και στην Ελλάδα μα τα πούμε με ένα στόμα. Κάνε χουράγιο, Ελλάδα μου. Πόσο μπορεί να κρατήσει και στα παλιά, παππούζεσαι σου. Βράψω σαν λέν οι εχθροί σου. Και αν μα με μπαμπεσιά, η συμμαχή στη μοιρασιά. Κάνε κουράγιο, Ελλάδα μου. Να μη μα αρρωστήσει. Γιατί το θέλει ο Θεό. Να ζήσει και θα ζήσεις, να είμαστε λοιπόν εδώ, μια ρεγναίλη στο μικρόφωνο. Είναι ο Real FM και είναι 28 Οκτωβρίου. Θα επιμένω να το θυμίζω. Θα επιμένω να το θυμίζω γιατί εκτό από γονείς που πήγανε σε μαθητικέ παρελάσει και κάποιου ενδεχομένου φαντάρου οι οποίοι τράβηξαν πάλι το λούκι που τραβιέται πάντω στι στρατιωτικέ παρελάσει. Γυάλισε μπότε, φτιάξε κουμπιά, βάψε τα τάγκ, κάνε πρόβε, προχώρα παρακάτω. Δηλαδή, άμα ρωτήσετε του στρατιώτε αυτό που συχαίνονται κυριολεκτό, κυριολεκτό. Είναι οι παρελάσει, όπου φτιάχνετε ένα φρόνημα, το οποίο φρόνημα σε αυτόν εδώ τον τόπο, που έχει περάσει από δικτατορίε, όχι μία, κάμποσε, με την τελευταία. να έχει σήμερα και κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, να του βλέπει δηλαδή μέσα, στο κοινοβούλιο, να λένε τα κατανόμαστα και να προσπαθούμε να είμαστε ευπρεπεί και μετά να αναρωτιόμαστε ποιο τέθηκε στη δικαιοσύνη και με ποιο τρόπο. Δηλαδή, τέλο πάντων, μέρα που είναι, έχω πει να κρατήσω χαμηλά του τόνου. Σε αυτέ τι συνθήκε, λοιπόν, ε, φαντάζομαι ότι πήρατε πρέφα και τι ειδήσει του καμένου, έτσι. Εγώ σα έλεγα το συνόραμα. Τι κίνδυνοι υπάρχουν από το ΝΑΤΟ και την επέκταση και το εξάπλωμα δυνάμεων, γιατί, γιατί τι εξεπλώνει τι δυνάμει, γιατί κυκλώνεται η Ρωσία ξαφνικά, γιατί η Ρωσία φτιάχνει καινούριου διπυρωτικού πυράβλους και πάμε λέγοντα. Γιατί? γιατί, ξαφνικά, τι, τι συμβαίνει, Τι συμβαίνει και θα φύγει τάγμα Γερμανών στρατιωτών να πάει στη Λιθουανία, τάγμα ολόκληρο. Όχι σύνταγμα, τάγμα. Γερμανό στρατιωτικό. Να σα θυμίσω ότι με βάση το Γερμανικό Σύνταγμα, μετά τον Τάξτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τη συνθήκη που έχει υπογραφεί, δεν μπορούν τα γερμανικά στρατεύματα να είναι έξω από τη χώρα. Παρά τα αυτά θα τα βρείτε και στη Μοσούλη και στο Αφγανιστάν και παντού θα τα βρείτε τα γερμανικά στρατεύματα για να δείτε τι πάνε να πει νομιμότητα σε διεθνέ επίπεδο όταν έχει την ισχύ να την επιβάλλει. Και εκεί που σα έλεγα λοιπόν αυτά, βγαίνει ο καμένο και λέει: αποφασίσαμε να παραμείνουν οι νατοικέ δυνάμε στο Αιγαίο. Α όταν είναι παρόν το ΝΑΤΟ, αισθάνεστε ασφάλεια. Μία ερώτηση στου Κυπρίους πρέπει να κάνετε. Πόσο ασφαλείς αισθάνονται, που είχαν και εγκύτριε δυνάμει και βρεθήκανε με γνωστή στο ΝΑΤΟ, νατοική, καλυμμένη, τουρκική εισβολή και κατοχή. Ισβολή και κατοχή. Και πέρασαν 40 τόσα χρόνια. Και τώρα καθόμαστε και μιλάμε για ειρηνική και βιώσιμη λύση του Κυπριακού. Και πάει λέγοντα, και, και για την όλγα. Να σας πάω στον Παύλο Κοέλιο. Νομίζω ότι θα σας φτιάξει τη διάθεση. Ο Πάολο Κοέλιο έχει τη δυνατότητα... μέχρι σήμερα θα πω τη γνώμη μου προκάλυπτα... να γράφει σοβαρότατα ελαφρά. Ή ελαφρά σοβαρότατα. Είναι εκτρετικός Βγάζει τσιτάτα, τα λένε, τα επαναφέρουν κτλ. Είναι, θα έλεγα αυτό που θα έλεγε κανένας... Η, σαν φωτορομάντζο είναι... του 21ου αιώνα... Σε ένα υψηλότερο επίπεδο, εύπεπτο και γι' αυτό θέλει εξαιρετική προσοχή Όμως το βιβλίο, το βιβλίο μας γυρνάει ακριβώς εκεί που βρισκόμαστε Εκατό χρόνια πίσω Γιατί? Γιατί έχει ηρωίδα, το καινούριο του βιβλίου με τίτλο Η κατάσκοπος» έχει την πια, τη Ματαχάρη Άμα πεις ή κατάσκοπος» και βάλεις τη λυκό γένος, αμέσως στο μυαλό όλων των ανθρώπων πάει στη Ματαχάρη Μεγάλη χάρτης δηλαδή της Μάταχάρη αλλά την ξέρουν εκεί πέτρα στη Μάταχάρη. Τι λέει ο Κοέλιο ότι το μαδικό της έγκλημα ήταν πως υπήρξε μια γυναίκα ελεύθερη. Πόσο ελεύθερη μπορεί να είναι κατάσκοπος η οποία υπερκάπιου κατασκοπεύει και από κάποιον κινδυνεύει που κατασκοπεύει αυτό το αφήνω στην κρίση σας και στον Πααλό Κοέλιο. Έχω πάντως να δώσω πέντε βιβλία από τις εκδόσεις Λιβάνι. νομίζω θα περάσετε πάρα πάρα πάρα πολύ ωραία διαβάζοντάς τα, αυτά τα βιβλία σε λιγότερο από ένα Σαββατοκύριακο οι πρώτοι πέντε λοιπόν που θα τηλεφωνήσουν το 212 νομιζω ότι θα αισθανθούν ότι μπήκαν στην πόλη τους οι οχτροί στη γνήσια μορφή του του 1972 Γιώργος Κούρτη, Μαρκόπουλος στο τραγούδι ο Δημήτρης Καράς Μήκαν στην πόλη η όχθη τι πόρτε πάσαν ή όχτρη και εμείούσαμε τι γειτονίε, την πρώτη μέρα, πήκαν στην πόλη Οχτροί, αδέρφια πήρα. οι οχτροί και εμείς κοιτούσαμε τις κοπελιές την άλλη μέρα πήκαν στην πόλη οι οχτροί ότι μα ρίξαν οι όχτυ και μη φωνάζαμε στα σκοτεινά την τρίτη μέρα στην πολυπική, η όχθη σπαθιά κρατούσαν. Και μη στα πήραμε για φυλαχτά την άλλη με. Παιδιά, την πέμπτη μέρα καν στην πόλη. Οι οχτροί κρατούσαν δίκιο. Οι οχτροί και μη φωνάζαμε ζητώ και για και εμεί φωνάζαμε ζητοφια σαν κάθε. Πήκα στην πόλη ή όχτυ του νόμο λύσσα, οι οχτροί. Τους και εμείς γελούσαμε με τα κουσκούς, τα μεσημέρια. Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί, στα σπίτια μπήκαν οι οχτροί. Και τους φιλέψαμε οι δωρκέγι χωρίς ιδέα. Να είμαστε λοιπόν εδώ, 22 Οκτωβρίου 2016 και αρκετά με την επικαιρότητα. Νομίζω ότι καιρό είναι να γυρίσουμε πίσω το ρολόι και να βουτήξουμε στις εμπειρίε των ανθρώπων εκείνης της εποχής. Το ξέρετε και από άλλες εκπομπές εδώ, ότι έχω μια δυναμία στον ελίτη. Ελάχιστοι γνωρίζουν πέρα από το Νόμπελ, εδώ θα ανοίξω μια παρένθεση, Σοφότερο άνθρωπο, από τη γιαγιά στη Λέσβο. Που σταυροκοπήθηκε και είπε: Δόξα τω Θεώ που δεν πήρα τον Νόμπελ, τον τελευταίο καιρό στην Ελλάδα δεν έχει εμφανιστεί. Μεγάλη χάρη τη τη αλλά αλήθεια το λέω, είχε πλήρη συνέστηση τι σημαίνει φθονερό, νοσηρό περιβάλλον σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, όπου εκείνη περιποιήθηκε και γιατροπόρεψε μικρά παιδάκια προσφύγων, θεωρώντα το κάτι τόσο φυσικό, όσο αναπνοή και όσο το νερό. Ελάχιστοι λοιπόν γνωρίζουν ότι ο Ελίτη. Κατατάσσεται το ίδιο ως Ανθιπολοχαγό και πολεμάει στην Αλβανία. Ε, μεταφέρεται με κοιλιακό τύφο στο νοσοκομείο των Ιωαννίνων και έπειτα από περιπετειώδη πορεία καταλήγει στην Αθήνα. Υπάρχει μια συνέντευξη του Ελίτη Να, αυτά τα καλά του διαδικτύου. Το διαδίκτυο δεν είναι μόνο εκτονοτήρη. Να πιάνει το πληκτρολόγιο, να κάτσει τη νύχτα δύο η ώρα. άνεργος καθώ είσαι, άϊπνο ενδεχομένο καθώ είσαι, να διακούς μια είδηση, να διαβάζει μια είδηση και να καπανασα από κάτω. 300 σχόλια, 500 σχόλια. πάρε γεροβασίλει να έχει, πάρα κανέλη να έχει, να βάλω και τον εαυτό μου μέσα για να μην παρεξηγηθώ, γιατί δεν είναι, έχει καμία σχέση με τα πρόσωπα. Και κάτι βρισίδια και είπε πολλάκι, και απάντα στον πολλάκι, και είπε παπά, και απαντά στον παπά, και είπε μιτσοτάκι, και απαντά στον παπέ Εκτονώνε, καταραίει κάποια στιγμή, λίγη πάνω στο πληκτρολόγιο. Αυτό δεν είναι υπνοτικό. Αυτό έχει άλλη λέξη που δεν είναι μέρα για να την πω. Λοιπόν τότε το φοιτικό, φοιτητικό περιοδικό το 1965 φοιτητικό περιοδικό πανσπουδαστική δημοσιεύει συνέντευξη του Ελίτη για τις μέρες που είναι τώρα και για την εμπειρία από την Αλβανία. Θα σας διαβάσω και θα το ευχαριστηθείτε είτε οδηγείτε είτε είστε στον δρόμο είτε σας κάνω συντροφιά όπου βρίσκεστε και κυρίως αν βρίσκεται εκτό Ελλάδα, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να τα λέει ο Ελίτης, εγώ απλώς να προσπαθώ να τα διαβάσω όσο καλύτερα μπορώ είναι συνέντευξη στο περιοδικό επαναλαμβάνω πασπουδαστική φι, περιοδικό φοιτητικό το 1965 Προσωπικά εσείς ανέφεδος ανθιπολογαγός τι κάνατε στον αγώνα ρωτούν τον Ελίτη τι να έκανα εγώ ένα χαλασμένο παιδί τη Αθήνα. Με κόπο ανυπολόγηση το κατάφερα να είμαι απλώς συνεπής προς την Αποστολή μου. Αλλά είδα στον πρόσωπο των στρατιωτών μου τη λάμψη που είναι ικανό ο ελληνισμό να αναδύσει όταν πιστεύει στο δίκιο του. Και γνώρισα από πολύ κοντά την αψηφισιά του θανάτου, την ακατάβλητη θέληση της ζωής που έγινε τελικά και δική μου. Στο μέτωπο αρρώστησα από βαρύτεο το τύφο, τα νερά που πίναμε όπου βρίσκαμε ανάμεσα στα πτώματα των μουλαριών ήταν μολυσμένα. Χωρί να γνωρίζω τι έχω, χρειάστηκε να κάνω τρία μερό νύχτα με τα πόδια και με ζώο σε βατόδρομο για να διακομισθώ στο νοσοκομείο Ιωαννίνων. Έμενα εκεί σαράντα μέρε, με σαράντα πυρετό, ακίνητο με πάγο στην κοιλιά. Με είχαν αποφασίσει, αλλά εγώ δεν είχα αποφασίσει τον εαυτό μου. Θυμάμαι ότι αρνήθηκα να με μεταφέρω στο μικρό θάλαμο των ετοιμοθανάτων, όπω κάποιο άλλο βράδυ αρνήθηκα πισματικά να κοινωνήσω και να ξομολογηθώ στον παπά που μου φέρανε. Όταν η κρίση τη αρρώστια έφτασε στο κατακόρυφο. Μόλι αρχίζαν οι βομβαρδισμοί, ανοίγαν το διπλανό μου παράθυρο, μη σπάσουν τα τζάνια για την αχθού επάνω μου και φεύγανε όλοι καταφύγια. Έτσι πέρασα όλε τι τρομερέ πρώτε μέρε τη γερμανική επιθέσεως, κατάμονο σε έναν έρημο θάλαμο και γεμάτο πληγέ από την απόλυτη ακινησία. Και την ημέρα που κρίθηκε ότι είχα γλιτώσει και άρχισε να υποχωρεί ο πυρετό, ήρθε η διαταγή να εκενωθεί το νοσοκομείο, λέει ο Ελίτη. Με βάλανε όπω όπως ένα φορείο που το χώσανε σε ένα φορτηγό αυτοκίνητο. Η φάλαγγα από τα Γιάννενα στο Αγρίνιο πυροβολήθηκε οκτώ φορέ από τα Στούκα. Οι φαντάροι τρέχανε στα χωράφια, όμω εγώ ήταν αδύνατο να σταθώ όρθιο έστω και για μια στιγμή. Τελικά στο Αγρίνιο με παρατήσανε σαν πεζούλι και φύγανε. Μια καλή κοπέλα, εθελοντή νοσοκόμο, με άλλη αποστολή, με βοήθησε και με έσυρε στο υπόγειο μια καπναποθήκη, όπου σωριάστηκα και έμεινα τρει μέρε. Οι γιατροί στην Αθήνα τρίβανε τα μάτια του. Σύμφωνα με την επιστήμη, θα έπρεπε με την πρώτη παραμικρή μετακίνηση να πάθω εντεροραγία και να τελειώσω. Ανέζησα το θαύμα, σώθηκα και από ένα θαύμα. Η συμμετοχή του Ελίτ στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο το χειμώνα του 441, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ποιητική και ιδεολογική του διαμόρφωση. Η εμπειρία του πολέμου όθησε τον Ελίτ να στραφεί πιο άμεσα προ την ιστορία και το συλλογικό αίσθημα στο έργο του, όπω σημειώνει ο ίδιο στην αυτοπροσωπογραφία του. Λέει ο Δήτη. Η Αλβανία για τη σωματική μου υπόσταση ήταν μια περιπέτεια αβάσταχτη, αλλά για την ψυχική μου όμω η ιστορία μια τομή βαθιά. Έγινε αιτία ο πόλεμος να συνειδητοποιήσει ότι είναι ο αγώνα. Ο ομαδικό πλέον και όχι ο ατομικό, ο προσωπικό. Θέλω να πω τι σημαίνει να μάχεσαι ενταγμένο σε μια ομάδα που έχει ορισμένα ιδανικά και να μάθει και συγκεφτά. Να θυμίσουμε ότι η Λίνητ έγραψε τρία εκτεταμένα πείματα με θέμα τον Αλβανικό Πόλεμο όλοι επέστρεψε από το μέτωπο, την Αλβανιάδα, τη Βαρβαρία... και το άσμα ηρωικό και πένθυμο στο χαμένο ανθιπολογαγό της Αλβανίας. Η Αλβανία έμεινε ημιτελή σε τρία μέρη. Δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο του 1962 μόνο ένα μέρος. Τα υπόλοιπα καταστράφηκαν στο φοιτητικό περιοδικό πανσπουδαστική... με κτενή συνέντευξη του ποιητή και σχέδια του Γιάννη Μόραλι. Ακούτε αυτά τα ονόματα... Ελάχιστοι τα γνωρίζετε ενδεχομένω σε βάθο. Σκεφτείτε τα αυτά και βάλτε τα σε σύγκριση σήμερα με το πώ σώνεται, για παράδειγμα, ο Γονίδης που ζωγράφησε τον Παπαίσιου χωρί να τον έχει δει. Πώ συμβαίνει να, να μην έχει εκδοθεί ακόμα η Αλβανιάδα, το ρωτάνε στο περιοδικό. Μήπω έχουν δημοσιευθεί αποσπάσματα κάπου. Όχι, το ποίημα αυτό δεν δημοσιεύτηκε ποτέ. Μεταδόθηκε όμω τον Οκτώβρη του 1956. Από το ραδιοφωνικό σταθμό Αθηνών με απαγγελία Θάνου Κοτσόπουλου και Μίτσου Λιγίζου, ραδιοσκενοθεσία Νίκου Γκάτσου και μουσική Μάνου Χατζηδάκη. Δεν είχε από όσο ξέρω καμιά αναπήχηση, μόνον ότι η ραδιοφωνική παρουσίαση βοηθούσε στην ανάδειξη τη ιδιότυπη τεχνικής του. Ίσως να έφταιγα εγώ, ίσω το θέμα. Γεγονός είναι ότι μου έλειψε από εκεί και πέρα η διάθεση να συνεχίσω το έργο μου με τόσο μεγάλε διαστάσει. Καλά ή κακά δεν είμαι από τους ποιητέ που μπορούν να γράφουν ερήμην του κοινού. Μου χρειάζεται ο αντίκτυπος, λέει ποιος, ο ελίτης. Κάτι περισσότερο μου χρειάζεται αυτό που λέμε αόρατη παραγγελία. Η συνέστηση ότι μια ομάδα ανθρώπων, έστω και μικρή, περιμένει κάτι από μένα. Προχώρησα αρκετά στο δεύτερο μέρος και ήστρα ξαφνικά σταμάτησα. Με το αξιονιστή που είχε αρχίσει να οριμάζει μέσα μου και που έμελε... Να ηχήσει αλλιώς Ωστόσο μια που Αυτό το πρώτο μέρος εξακολουθεί προσωπικά Να με ικανοποιεί απολύτως Και έχει εξάλλου πάρει κατά κάποιο τρόπο Το βάφτισμα της δημοσιότητας ευχαριστώ σας το παραχωρώ Η Βαρβαρία Δεν δημοσιεύθηκε ποτέ και έχει καταστραφεί Τι ωραίο τίτλο, Βαρβαρία Μόνο να τα ακούτε ρε παιδιά Δεν ξέρω αισθάνεστε όταν ακούτε τέτοια πράγματα από τον ήλιο τον πρώτο, τρία κομμάτια μείναν έξω από την έκταση των ποίηματων τη συλλογή του '33. Ενσωματώθηκαν στην καλοσύνη στις λικοπορδιέ που δημοσιεύτηκε το '47 τον Γενάρη, στο περιοδικό Τετράδιο. Ο Ελίτης συνέθεσε την ελεγγύα του για τον Ανθιπολοχαγό με σκοπό να τιμήσει του συμπολεμιστέ του στην Αλβανία. Στην αυτοπροσωπογραφία του γράφει ο Ελίτη. Λίγοι ξέρουν ότι το κύριο βάρο του πολέμου το σήκωσαν η Ανθιπολογαγοί. Και συμβολικά αυτό θέλησα να δείξω, ιεροποιώντα. Έναν ανθιπολογαγό με το άσμα που έγραψα. Κάποιοι μελετητές υποστηρίζουν πω έγραψε το πείμα αυτό για το φίλο του ποιητή Γιώργου Σαραντάρη, ο οποίο πολέμησε στην Αλβανία και πέθανε αφού μεταφέρθηκε στην Αθήνα βαριά άρρωστο. Σε μια επιστολή του στον Φράιερ Οελίτη, αναφέρθηκε στον Έλληνα ήρωα ενσαρκωμένο στο πρόσωπο του ανθιπολογαγού με τα παρακάτω λόγια. Χίλιε φορέ τον είχαν σκοτώσει και χίλιε φορέ είχε ξαναναστηθεί ανάμεσά μα. Αυτό ήταν χωρίς αμφιβολία το μέτρο και η αξία ενός πολιτισμού βασισμένου στην αγάπη τη ζωής και όχι του θανάτου. Στην ελευθερία που ξαναγεννούσε τη ζωή μέσα από τα ερήπια του θανάτου. Και λίγο παρακάτω σε ερώτηση του δημοσιογράφου «Τι είναι εκείνο που σας συγκίνησε στο έπος του 40» ο Ελίτης απαντά. Σας θυμίζω ότι η συνέντευξη είναι του 1965. Πώς να σας το πω... Ήταν ό,τι διάβαζα στην πράξη... και με ένα σφίξιμο στην καρδιά... μη τύχη και θα κρίσω... αυτά που με ανία και δυσφορία... διάβαζα ως τότε στα βιβλία... και για την ιστορία της χώρας μου. Ήταν μια βία η φορά προς τα εμπρός του λαού που είχε κάποτε ιτηθεί... όχι εξαιτία του στη μικρασία... και που τώρα θα έπαιρνε την εκδίκησή του... έτσι το έβλεπα εγώ... σαν μακροχρόνιο... που έβγαινε και Δεν ρόλο που διαφορετικό. Ο εχθρός ήταν η τυραννία. Ήταν η μορφή του άδικου που την είχαμε υποστεί κάτω από διαφορετικέ μορφέ επί αιώνε και είχε γίνει η μοίρα μας. Αυτή η εξέγερση εναντίον τη μοίρα, χωρί υπολογισμό, μέσα σόλα Αυτή η όμορφη αφροσύνη, όπω λέω κάπου αλλού, ήταν που ανέβαζε το γεγονός σε μια άλλη σφαίρα ποιητική. Μέσα μου έγινε μια αναπαρθένευση των τριμένων ενιών Προσέξτε τη λέξη. Αναπαρθένευση των τριμμένων ενιών Οι λέξει ξεφουσκώνανε και ξαναγεμίζανε με καθαρή ουσία Με τη βοήθεια της ουσίας αυτής βρήκα το θάρρος να ξαναπροφέρω λόγια Που ω τότε φοβόμουνα Επειδή τα συναντούσα μόνο στα χείλη των κούφιων πολιτικών και των πατρίδο κάπηλων Γράφει για την πορεία προς το μέτωπο ο ποιητής. Η πορεία προς το μέτωπο είναι τόσο αληθινή Σαν μεταφυσική. Νύχτα πάνω στη νύχτα βαθίζαμε στα μάτια ο ένα πίσω από τον άλλον, η ίδια τυφλή. Με κόπο ξεκολλώντα το ποδάρι από τη λάσπη, όπου φορέ το γόνατο. Επειδή το πιο συχνά ψυχάλιζε στου δρόμου έξω, καθώ με στην ψυχή μα, και τι λίγε φορέ που κάναμε στάση να ξεκουραστούμε, μύτε που αλλάζαμε κουβέντα, μονάχα σοβαρή και αμίλητη, φέγοντα με ένα μικρό δαδύ, μία-μία εμοιραζόμασταν τη σταφίδα η φορές πάλι, αν ήταν βολετό, με βιαστικά τα ρούχα και με μελίσα, ώρες πολλές, όσο να τρέξουν τα αίματα. Τη μας είχε ανέβει η ψήρα στο το λαιμό και ήταν αυτό πιο και από την κούραση αναπόφερτο. Τέλος κάποτε ακούγόταν στα σκοτεινά εισφυρίχτρα. Σημάδι ότι κινούσαμε και πάλι σαν ταζά τραβούσαμε μπροστά να κερδίσουμε δρόμο, πριν ξημερώσει και μας βάλουν στο χωτέρο πλανά επειδή ο Θεός δεν κάτεχε από στόχου ή τέτοια και όπω το είχε συνήθει Του στην ίδια πάντοτε ώρα ξημέρωνε το φως όλα αυτά προσεγγίσεις της Αλβανίας από τον Οδυσσέα ελίτη θα μου πεις τι σημασία έχει να τα θυμάσαι το 2016 για να υπάρχει το 2016 πρέπει να έχει υπάρξει ένα ελίτης πιο πριν να σταπεί οι λέξεις πάβουν να είναι και νέες και γεμίζουν και ξαναβρίσκουν την παρθενιά Μαλα Μαλαματένα λόγια κυριολεκτικά οπότε ας το τραγουδήσουμε και έτσι Μαλαματένια λόγια Ελευθερίου εδώ στους στίχους Μαρκόπουλος στη μουσική Παπα Κωνσταντινού στο τραγούδι Μαλαματένια λόγια στο μαντήρι τα βρήκα στο σεριάνι μου προχτέ. Τα αλφαβητάρι πάνω στο τριφύλι. Σου μάθε το αύριο και το χτε. Μα εγώ περνούσα τη στερνή την πύλη. Με το καιρού δεμένα στι κλωστέ. Τα ειδόνια σε με στην τρία. Μου στραγγίξες χαμένη μια γενιά Καλύτερα να σ' έλεγαν Μαρία, Και να ζουν ράφτρα μες την κόκκινιά Κι όχι Είχι, να ζεις αυτή τη συγγωρία Και να μην ξέρει τ' του φωνιά Χηρίσανε πολύ σημαδεμένοι από του καιρού την άγρια πληρωμή στο μεσοστράτη. Τέσσερι ανέμοι. Του πήραν για σεριάνη μια στιγμή. Και βρήκαν τη βλόγα που δεν τρέμει. Και το μαράζει δίχω αφανή. Και σαν του άλλου και εκείνοι. Του βρήκα να γυγίζουν στα μισά, Κι το παλιό μαρτύριον έχει μείνει. Ένα σκύλι τη νύχτα που διψά. Γυναίκε στη γωνιά μα επιλένει, Παραμυγούν στην άτροφα Και στα νύχτα του κόσμου τα καμιόνια. Ταξε ξεφορτώνουν στην πεζαριανή πώ έγινε με τούτο τον αιώνα. Και γύρισε καπάκι ζωή. Πώ το περά τη μοίρα και τα χρόνια να μην ακούσει ένα φίτι. Του πα ποιο το, το κουβάρι, ποιο είναι Ποιο θα βγουνά, τη και χάρη, Και στι σπίτιε του άδεισε Λόγια σου χονάρει, βρίσκει την άλλη, Τη γενιά. Μέ μέσα στα στενά και στου κανόνε και ξυπέρα. Σφάλλεις και λέγει ονες με πιρανι με βάλαν σε κλουμπή. και στα υπόλοια ζάρια του σεονες πεχνίδι πέζουν η αργυραμιντή Κλεψάνε, λένε! Όλοι μας κλεψάνε, κλεψάνε Σαν έκλεψαν ανάπηροι με ποιά συνταξιούχοι. Είναι ο Ριλεφέ, με στο μικρόφωνο και μιλάμε σήμερα εδώ για την 28η Οκτωβρίου. Δεν μιλάμε εμεί. Μιλάνε οι μεγάλοι μα. Ξέρετε, έχουμε πραγματικά μεγάλου. Αλήθεια, σα το λέω. Με θυμάστε την προηγούμενη Παρασκευή να με στα κάγκελα και να ορίσουμε για τη φράση του Τσίπρα ότι η μεγαλύτερη στιγμή ιστορική. Του λαού και των αγώνων του σε αυτό τον τόπο ήταν το δημοψήφισμα. Και πετάχτηκαν τα μαλλιά μου. Δηλαδή, έχω, ε, αλήθεια σα το λέω. Έχω αρέωση των μαλλιών ξαφνικά, καράφυλασσα που λέμε. Δεν, μπο δεν μπορώ αλλιώ να σα το εξηγήσω αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ε, το, το ένιωσα στο ίνε μου. Το άκουσα και έλεγα: Δεν μπορεί να ακούω καλά. Ήμουν μέσα στη Βουλή και έπρεπε να είμαι και ευπρεπή. Τι να κάνω στη Βουλή, να γίνω σαν που πετάγανε στο, στον Ερδογάν παπούτσια, για να μην μπορεί να το καταλάβει ο ίδιο. Και όταν λέω μεγάλους εννοώ του μεγάλους. αυτού που δεν τους μελετάμε όσο οφείλαμε να τους μελετάμε. Από τον Ελίτη θα πάω στο Σεφέρι. Και θα πάω στο Σεφέρι που έχει γράψει ότος ή άλλος ημερολόγια. Όχι μόνο του καταστρώματος. Από την περίοδο Γάμα που ξεκινάει το 34 και φτάνει μέχρι το 40 Έχω διαλέξει τετάρτη βράδυ 30 Οκτωβρίου. Νύχτα Σαββάτου προς Κυριακή 26-27, Κυριακή πρωί 27, Δεύτερα 28. Με μία επισήμανση που θα την ακούσετε και λίγο παρακάτω, σκεφτείτε ότι ο Σεφέρης είναι αυτός που συντάσσει μαζί με τον Νικολούδη το διάγγελμα του βασιλιά προς τον ελληνικό λαό, 28 Οκτωβρίου του 1940. Και σκεφτείτε σήμερα ποιοι συντάσσουν για ποιου, τι και ποιου λόγου. Διότι δεν φαντάζομαι, ειλικρινά σα το λέω, δεν το φαντάζομαι ότι έκατσε όλα έξι και έγραψε μόνο του για το λόγο του στη Βουλή ότι η σημαντικότερη στιγμή του έθνου και του λαού ήταν το δημοψήφισμα. Αποκλείται να το έγραψε. Γιατί είναι αυτό ο οποίο το πήρε πίσω το δημοψήφισμα. Οπότε αποκλείταν το έγραψε αυτό. Και καλά το έγραψε. Δεν το έσβηνε πέρα που το δώσα να το διαβάσει. Το χειρότερο απ' όλα πολύ φοβάμαι ότι το διάβασε επειδή το πίστεψε. Οπότε α πάω εγώ τώρα στον ταπεινό Σεφέρι, γιατί κάθομαι και ασχολούμαι με τα πραγματικά μεγάλου αυτού του τωρινού τόπου. Α γυρίσω πίσω λοιπόν από τι σελίδε του ημερολογίου του Σεφέρι. Λοιπόν, Τετάρτη βράδυ, 30 Οκτώβρη. Τώρα, μια στιγμή έξω από τη Ζάλη... προσπαθώ να σημειώσω όσα θυμάμαι από την νύχτα του περασμένου Σαββατού. Έχω την εντύπωση. Πω πρόκειται για αναμνήσεις χρόνων. Νύχτα Σαββάτου προς Κυριακή 26-27. Κατά τη μία, μου τηλεφώνησαν την είδηση του Στεφάνη. Μια συμμορία ελληνική μπήκε στο αλβανικό έδαφο και χτυπήθηκε με του Ιταλούς κατά τα μέρη τη Βίγλυτσα. Δύο μπόμπε στην κατοικία του Ιταλού, διοικητή του Αγίου Σαράντα. Οι δράστε, λένε οι Ιταλοί, είναι Έλληνε ή Άγγλοι κατάσκοποι. Ο Νικολούδης είναι στην Ιταλική πρεσβία που έχει δεξίωση ύστερα από την πρεμιέρα τη όπερα του Πουτσίνη στο Βασιλικό. Είπε να τον ειδοποιήσουν αμέσω. Οι διαψεύσει βρήκαν τη νύχτα καθαρέ και εξάστερε. Ο Νικουλούδη μου οδηγήθηκε πω ο ίδιο ο Σενιόρ Γκράτσι τον οδήγησε στο τηλέφωνο και όταν τέλειωσε τον ρώτησε Μοβέζ Νουβέλ, μετάφραση. Άσχημα νέα, τα αποκρίθηκε Rian Dextraordinaire, μετάφραση. Τίποτε το εξαιρετικό. Και έφυγε με τα 5 λεπτά για να πάει στον πρόεδρο. Κυριακή πρωί, 27. Στο Υπουργείο Εξωτερικών... συζητούμε ατέλειωτα και ζυγιάζουμε τις φράσεις της απάντησής μας... σε μια νότα γερμανική, εξαιρετικά θυμωμένη και πικρόχολη... που διαμαρτύρεται για την δημοσίευση της εφημερίδας του λόγου του Churchill προς τους Γάλλους. Στο μεταξύ, ο πρόεδρος που πρέπει να την εγκρίνει, έχει ξεκινήσει. Βλέπουμε το αυτοκίνητό του να βγαίνει από την κακελόπορτα του Υπουργείου ο Τρέχει από την αριστερή πόρτα και σταματά το αυτοκίνητο που έχει στρέψει προ του Πίσω σταμάτα. Όλη η κίνηση, μοτοσυκλέτε, μεγάλα κίτρινα μπούσια, ποδήλατα. Ο Μελάς, νευρωμένο, ψιφυρίζει. Ωραία, ωραία. Ένας υπάλληλο του Υπουργείου Εξωτερικών σταματά το αυτοκίνητο του Πρόεδρου με ένα χαρτί στο χέρι. Όλο ο κόσμο θα πει πω είναι το Ιταλικό τελεσίγραφο, πω εκηρύχθη ο πόλεμο. Δευτέρα 28. Ο Οκτωβρίου του 40 γράφει ο Σεφέρης. Κοιμήθηκα δύο το πρωί διαβάζοντας μακριάνι. Στις τρει και μισή μια φωνή μέσα από το τηλέφωνο με ξύπνησε. Έχουμε πόλεμο. Τίποτε άλλο. Ο κόσμος είχε αλλάξει. Η αυγή που λίγο αργότερα είδα να χαράζει πίσω από τον ημιτό ήταν άλλη αυγή. Άγνωστη. Παραμένει ακόμα εκεί που την άφησα. Δεν ξέρω πόσο θα περιμένει, αλλά ξέρω πώ θα φέρει το μεγάλο μεσημέρι. Δίδηκα και έφυγα αμέσω. Στο Υπουργείο τύπου δύο-τρει υπάλληλοι. Ο Γκράτση είχε δει το μεταξύ στι τρει. Του έδωσε μια νότα και του είπε πω στι έξι τα Ιταλικά στρατεύματα θα προχωρήσουν. Ο πρόεδρο τοποκρίθηκε πω αυτό ισοδυναμεί με κηρύξη πολέμου και όταν έφυγε, κάλεσε τον πρέσβη τη Αγγλία. Αμέσω έπειτα με τον Νικολούδη στο Υπουργείο Εξωτερικών. Ο πρόεδρο ήταν μέσα με τον πρέσβη τη Τουρκία. Στο γραφείο του Μαυδίου Μελά έγραφε σπασμα ένα τηλεγράφημα. Ο Μαυροδί μέσα στο παλτό του, σαν ένα μικρό σακούλι. Διάβασα την νότα του Γκράτσι. Ο γάφο και ο παπαδάκι τηλεφωνούσαν, καθώ ετοίμαζα το τηλεγράφημα του Αθηναϊκού Πρακτοριού, πήγε ο Τούργο Πρέσβη για να ειδεί την νότα και σε λίγο ο πρόεδρο, με όψη πολύ ζωντανή. Έπειτα, άσα να φτάνουν οι υπουργοί, χλωμεί περισσότερο ή λιγότερο ο καθένα κατά την κράση του. Το Υπουργικό Συμβούλιο κράτησε λίγο. Ο μεταξά στο γραφείο του και γράψε το λαό. Το πήραμε και γυρίσαμε στο Υπουργείο Τύπου. Μέσα από τα τζάνια του αυτοκινήτου η αυγή με ένα παράξενο μυστήριο, χειμένο στο πρόσωπό τη. Έγραψα μαζί με τον οικολούδι το διάγγελμα του Βασιλιά. Καμιά δακτυλόγραφο ακόμη. Πήγα σπίτι, μια στιγμή και το χτύπησα στη γραφή μου. Η Μαρό μου είχε ετοιμάσει καφέ. Γύρισα στο Υπουργείο, καθώ φύριζαν οι Σιρήνε. Στη γωνιά κυδεθινέων, μια φτωχή γυναίκα, με μια ιστερική σύσπαση στο πρόσωπο. Τώρα όλοι ήταν μαζεμένοι στα υπόγεια τη Μεγάλη Βρετανία. Ο Βασιλιά, με ύφο νέου αξιωματικού. Υπόγραψε το διέγγελμά του και φύγαμε. Τηλεφώνησε στο τηλεγραφείο να σταματήσουν τα τηλεγραφήματα και των Γερμανών Ανταποκριτών. Οι υπάλληλοι εκείνοι ακόμα ουδέτεροι δεν μπορούν να πιστέψουν τη φωνή μου. Είστε βέβαιο και των Γερμανών. Και των Γερμανών, είπα. Τι δικαιολογία να δώσουμε, δεν έχω καιρό για συζητήσει. Πετε του πω είναι χαλασμένα τα σύρματα με το Βερολίνο και αν φωνάζουν πολύ, στείλτε του σε μένα. Πήρα και έδωσα το πρώτο πολεμικό ανακοινοθέν και κατέβηκα στου δρόμου για να ειδω τα πρόσωπα. Το πλήθο έσπαζε τα τζάμια των γραφείων τη άλλα λιτόρια. Τι έγραφε το διάγγελμα που συντάχθηκε από το Σεφέρι και τον Ικολούδη που διάβασε ο Βασιλιά, προ τον ελληνικών λαών. Ο πρόεδρο τη κυβερνήσεω ανήκειλε προλίγου υπό ποιου όρου είναι αγκάστημενο κατέλθομενη πόλεμον κατά τη Ιταλία, επιβουλευτή στην ανεξαρτησία τη Ελλάδο. Κατά τη μεγάλη αυτή στιγμή είμαι βέβαιο ότι κάθε Έλληνη και κάθε Ελληνή θα επιτελέσει το καθήκον μέχρι τέλου και θα φανεί αντάξιο τη αερδόξου ημών Ιστορία. Με πίστην των Θεών και στα πεπρωμένα τη φυλή, το έθνο σύσωμων και πειθαρχούν ω ει θα αγωνιστεί υπερβομών και αισιών μέχρι τη τελική νίκη. Εν τη Ανακτόρη των Αθηνών, 28 Οκτωβρίου του 40, Γεωργίο Οβίτα. Το πρώτο πολεμικό αναγενοθέν έχει μείνει ιστορικό. Οι Ιταλικέ ε, στρατιωτικέ δυνάμεις προσβάλλουσαν από τις 5 και 30 ώρας της σήμερον τα ημέτερα τμήματα προκαλύψεως της Ελληνοαλβανικής Μεθορίου. Οι ε, μέτερες δυνάμεις αμήνονται του πατρίου εδάφους. Για να μην κολλαστώ. Δεν μπορώ να φανταστώ πολεμικό αναγενοθέν που θα λέει «Ε δυνάμεις, η του ΝΑΤΟ» Υπεραμείνονται του πατρίου αιγαιακού εδάφους. Παίξε το πιτσιρίκι. Γιατί αυτή ήταν η συμβολή των Ελλήνων. Αυτό που λέμε από τα μικρά μικρά μικρά παιδιά. Η στίχνη του ξενοφώντα φιλέρι. Η μουσική του Ζαμπέτα και το τραγούδι ο ίδιος. Αχ αυτό το πιτσιρίκι έχει βάλει σε πελάτες, έχει βάλει σε σκοτούρα όλη την κομμαντατούρα. Μέρα νύχτα το γυρεύουν να το πιάσουν να μιλήσει... 25 με τα κράνη, μάτι πια δεν έχουν κλείσει Ξέρω ένα πιτσιρίκι με λαγού περπατησιά Εξυπνάδα μωραήτη Μακεδόνα λεβεντιά. Ξέρω ένα πιτσιρίκι που είχε αντρική καρδιά Πονηριά κεφαλονίτη κριτικού παλικαριά. Πιστέψτε με, δεν έχει γραφτεί για τον πολλάκι Αχ αυτό το πιτσιρίκι έχει βάλει σε πελάδες Έχει βάλει σε σκουτούρα Όλη τη κομμάτα του ρα Μερανίστα το γυρεύουν Να το πιάσουν για να μιλήσει 25 με τα κράνη Μα τι πια δεν έχουν κλείσει Ξέρω ένα πιτσιρίκι με λαγού περπατησιά Εξυπνάδα και Μακεδόνα λεβεδιά Ξέρω ένα πιτσιρίκι που έχει άντρικη καρδιά Αχ αυτό το πιτσιρίκι Το σκάσε από την ταράτσα Που ήτανε φυλακισμένο Μέσα στη κομμάτω πιάτσα Ο σκοπός ο Ιταλειάνος, Έκανε πω δεν κοιτούσε. Όταν το πιτσιρικάκι κάτω στο κενό τη δούσε, Ξέρω ένα πιτσιρίκι με λαγού περπατησιά. Έξιπλάδα μωραίτη Μακεδόνα λε, Αυτό το καιρό, στην Ελλάδα του 2016, ακούγονται και ξανακούγονται διάφορες μπουρβόγωγες στα, στα λινολογίε το εννοώ δηλαδή, το τι έχουμε ακούσει Παναγιά μου, δηλαδή ε, Δεν ξέρω ώρες-όρες ε, πως παλιότεροι αγωνιστές ε, και παλιοί κομμουνιστές Το αντέχουν αυτό να το ακούνε, έχοντα τραβήξει όσα τραβήξανε Από ποιους, από αυτούς που πελιθαράκι, λιθαράκι, λιθαράκ, γρατσουνίτσα, γρατσουνίτσα Ακόμα και ασυνειδήτος, ακόμα και όλος ανεπεστήτως Ανοίγουν δρόμο για να έρθει ο φασίστα τη γειτονιά μα από τη διπλανή πόρτα. Που μπορεί να είναι απλώ ένα ιδιόρυθμο άνθρωπο, τάχα μου δίθεν υποψήφιο τέο τη Χρυσή Αυγή, το 12 που γίνεται η μεγάλη ανατροπή και έρχεται η πρώτη φορά αριστερά στο δρόμο μα να τη συναντήσουμε. Και καταλήγει να δολοφονεί εν ψυχρό με τρει σφαίρε, μία στο κεφάλι και δύο στο στέρνο. Ένα γυμναστή τη διπλανής πόρτα, ο οποίο την είχε πετάξει και από το γυμναστήριο γιατί δεν τον αντέχε. Γιατί το λέω αυτό. Για το πρόβλημα μου είναι ότι δεν κατάφερε η γειτονιά να τον απομονώσει αυτόν, ως αυτός που ήταν. Και έτσι η γειτονιά να έχει γλιτώσει τον άνθρωπο που είχε το γυμναστήριο. Γιατί το φασίστα άμα δεν τον απομονώσει σέγκαιρα, δεν λέει. Οπότε, μια και έχω και μια εξαιρετική κλήρωση τώρα, θα την ακούσετε, αξίζει τον κόπο να πάμε και στην άλλη όχθη. Να ακούσουμε τι είπε ο Στάλιν για την ελληνική λεβεδιά στον πόλεμο του αράντα. Ο Στάλι. Λυπάμαι, διότι γυράσκω και δεν θα ζήσω επί Μακρόν δια να ευγνωμονώ των ελληνικών λαών του οποίου η αντίστασης έκρινε των δεύτερων παγκόσμιον πόλεμον. Σας το διαβάζω με την γλώσσα που έχει καταγραφεί στην ομιλία του στο ραδιοφωνικό σταθμό της Μόσχας 31 Ιανουαρίου του 1943 μετά τη νίκη του Στάλινγκραντ και τη συνθηκολόγηση του στρατάρχου Πάουλου. «Λυπάμαι», λέει ο Στάλιν, «γιατί γερνάω και δεν θα ζήσω κι άλλο για να μπορώ συνεχώς να ευγνωμονώ τον ελληνικό λαό του οποίου η αντίσταση έκρινε το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο». Αυτό είναι μια έμεση απάντηση σε διάφορους που λένε: Και τι να αντισταθώ, τώρα δεν γίνεται τίποτα, δεν γίνεται τίποτα, και τι να αντισταθώ, γιατί να κατεβώ, γιατί να διαμαρτυρηθώ, τίποτα να μην κάνω, δεν γίνεται τίποτα, έτσι έχουν τα πράγματα. Ε, η κλασική δικαιολογία, κατά την άποψή μου, εκτό από των κουρασμένων ενίοτε και των δηλών. Ο μεγάλο στρατάχη του Σοβιετικού στρατού, λέω: Μεγάλο, και το εννοώ, ο Ζούκοφ, γιατί τον αναγνωρίζουν και οι αντιπαλοί του. Δεν υπάρχει ντοκιμαντέρ στρατιωτικό από αυτά τα πολύ ωραία που δείχνουν τον Τσόρτσιλ με το αυτό, με τον πατέρα της Νίκης, διάφορα πράγματα, τένιες που έχουν γραφτεί για διάφορους, ε, αναγνωρίζουν την αξία του Ζούκοφ, δηλώνει για τους Έλληνες. Εάν ο ελληνικός λαός κατόρθωσε να ορθώσει αντίσταση μπροστά στις πόρτες της Μόσχας να συγκρατήσει και να ανατρέψει το γερμανικό χήμαρο, αν ο ρωσικός λαός κατόρθωσε να ορθώσει αντίσταση μπροστά στις πόρτες της Μόσχας να συγκρατήσει και να ανατρέψει το γερμανικό χήμαρο το οφείλει στον ελληνικό λαό που καθυστέρησε τις γερμανικές μεραρχίες όλων των καιρών που θα μπορούσαν να μας γονατίσουν. Η γιγαντομαχία της Κρήτης υπήρξε το αποκορύφωμα της ελληνικής προσφοράς. Scripta Manent είναι γραμμένο και είναι απόσπασμα από τα απομνημονεύματα του Ζούκουφ για, το, Ζούκου, για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οπότε σας πάω σε μια εκδοχή από αυτές που δεν θα τις βρείτε, αλλιώς θα πρέπει να νοιαστείτε και να σκεφτείτε πώς μετά από τέτοια λεβενδιά πιάναν τους κομμουνιστές και τους στέλνανε στα Μακρονήσια και στη Γιάρονα πάνε σπάνε πέτρες. Λοιπόν, το τμήμα ιστορία του Κομμουνιστικού κόμματο με εκδότη τη Σύγχρονη Εποχή, δίνει το κουκουέ στον Ιταλο-Ελληνικό πόλεμο 1940-41. Θα βρεθούν εκεί τα τρία γράμματα του Ζαχαριάδη, αυτά που καθένα σήμερα στο διαδίκτυο λέει: Το μακρύ και το κοντό του και η θέση τη παλιά Κεντρική Επιτροπή. Οι αστικέ δυνάμει στην Ελλάδα ακολουθούν την πεπατημένη όλων τάξεων. Κρίνουν το γεγονό ότι ο πόλεμο είναι η συνέχιση τη ίδια πολιτική. Που ακολουθήθηκε σε καιρό ειρήνη, αλλά που στον πόλεμο ακολουθείται με τα όπλα. Από τη στιγμή που η πολιτική των κυβερνήσεων συντείνει και υπερασπίζει την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, είναι φυσικό επακόλουθο και ο πόλεμο, στον οποίο θα πάρει μέρος η αστική τάξη, είτε αμυνόμενη είτε επιτιθέμενη, να είναι πόλεμο ληστρικό, εκμεταλλευτικό, άρα και ξένος με τα συμφέροντα τη εργατική τάξη. Στο τέλο του Ιταλοειλνικού πολέμου. Δυστυχώς φάνηκε ποια ήταν η πραγματικότητα. Καμιά εθνική ενότητα δεν υπήρξε στον ελληνοϊταλικό πόλεμο. Αυτά πάτε στις λαϊκές μάζες, αλλά όχι αυτή η πραγματικά εθνική ενότητα. Γιατί αυτή σε μια ταξική κοινωνία, κακά τα ψέματα, είναι ζητούμενο. Δεν υπάρχει. Έχω πέντε βιβλία για τους πρώτου πέντε που θα τηλεφωνήσουν στο 211 200 και... Yupi yupi ya Yupi yaya yupi ya Yupi yaya ya Yupi yaya dope yupi ya yeah. Yupi <muchas> ya τα μπουφώνα ζητά, τα μπουφώνα ζηγιά. Δυο σύνεπρε γυρίσκα τα παιδιά. Το να είναι η Ιταλούφα σύστα λάμπα.